τέταρτο 24. Μάθημα. Στο ταχυδρομείο Σας παρακαλώ, πού είναι το πλησιέστερο ταχυδρομείο? Στην πλατεία συντάγματος Είναι μακριά από εδώ? Όχι, δεν είναι πολύ μακριά, κάπου 5 λεπτά με τα πόδια Θα πάτε ίσια ως εκεί που τελειώνει αυτός ο δρόμος Ύστερα θα στρίψετε δεξιά και στα αριστερά σας θα δείτε το ταχυδρομείο Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου δίνετε παρακαλώ γραμματόσημα για μια επιστολή εσωτερικού και για τρεις επιστολές εξωτερικού. Και αν έχετε την καλοσύνη. μου λέτε που μπορώ να βρω ένα έντυπο τηλεγραφήματος. Ζητήστε ένα από τον υπάλληλο που παραλαμβάνει τα τηλεγραφήματα. Ποια είναι η θηρίδα για τα τηλεγραφήματα εξωτερικού Εκεί στη γενική θηρίδα των τηλεγραφημάτων Και πού πρέπει να παραδώσω το γράμμα που θέλω να στείλω αεροπορικός Πάρτε ένα γραμματόσημο για αεροπορική επιστολή και ρίξτε το στο κουτί Πού είναι το πόστρε στάντ Εκεί απέναντι βλέπετε Γράφει πόστρε στάντ από πάνω «Μήπως έχω κανένα γράμμα. Λέγομαι Κάρτερ. Μάλιστα, δύο γράμματα και μια Κάρπο Στάλ. Δώστε μου την ταυτότητά σας παρακαλώ. Δεν έχω ταυτότητα. Μήπως έχετε κανένα χαρτί που να πιστοποιεί την ταυτότητά σας. Μάλιστα, έχω το διαβατήριό μου».